το υλικό κατάρτιση και εκπαίδευση έχει σκοπό να σα βοηθήσει στην ανάπτυξη μια ισχυρή και κερδοφόρα επιχείρηση Amway. Κανεί δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτού του είδου οι τεχνικέ και προσεγγίσεις θα λειτουργήσουν για εσά, παρόλο που έχουν λειτουργήσει για άλλου. Ελπίζουμε να κατανοείτε ότι όπω σε κάθε επιχείρηση, έτσι και σε αυτή, η επιτυχία δεν έρχεται χωρί προσπάθεια. Η αγορά των υλικών κατάρτισης και εκπαίδευση είναι προαιρετική. Τα υλικά δημιουργούνται και ανήκουν στην έργο 21. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Ο Ray και η Κάρλα Keller είναι από το Arkansas των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ένα ζευγάρι που ξέρει πολύ καλά τι θα πει επιτυχία κάτω από όχι και τόσο ιδανικές συνθήκες. Εργάζοντας στην ίδια εταιρεία στη Φλόριντα με πολύ ψηλές αποδοχές, εταιρικό αυτοκίνητο, ένα άνετο σπίτι και γενικότερα όλες τις παροχές που θα μπορούσαν να έχουν δύο υψηλόβαθμα στελέχη. Όμω οι επιθυμίε του ήταν πάντα μεγαλύτερε. Ο Ρέι πάντα επιθυμούσε να αποκτήσει ένα αεροπλάνο και η Κάρλα άλογα. Οπότε η πρόσκληση να ξεκινήσουν να αναπτύσσουν τη δική του επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ παράλληλα με τι δουλειέ του θεώρησαν ότι άξιζε τον κόπο. Όταν η εταιρεία στην οποία εργάζονταν κήρυξε πτώχευση, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν σε μια αγροτική περιοχή πολλά χιλιόμετρα μακριά από όλου. Αυτό όμω δεν εμπόδιο στη δέσμευσή του να πετύχουν. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι εναλλακτικέ και έτσι αξιοποίησαν στο έπακρο την επιχείρηση του δικτυακού μάρκετινγκ με την οποία. ...α οποία απέκτησαν προσωπική ελευθερία. Ο ίδιος λέει, μπορούσαμε να δουλέψουμε από το σπίτι και να είμαστε κοντά στα παιδιά μας από την ημέρα της γέννησής τους. Σήμερα έχουν ένα υπέροχο σπίτι σε 17 εκτάρια με γήπεδο του μπάσκετ και η οικονομική του άνεση είναι τέτοια... ...που τους δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο από το επιθυμούν. Έχουν δημιουργήσει υπέροχους φίλους σε αυτή την επιχείρηση και έχουν κάνει πραγματικότητα όλα τα όνει